Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Αρτα, Παρέα καμιά ώριτσα περίπου να κουτουλίσουμε στον τοίχο Με όλα αυτά που συμβαίνουν Και να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά Κυρίες μου και κύριοι Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681-4060 είναι το τηλέφωνό μα. Για όποιον θέλει να μα κάνει κάποια παρατήρηση, 2681-4060 <Καλήρα> Καλημέρα στου φίλου που ακούνε. <Καλή> ναι, ναι, ναι. Ένα-δύο. Στου φίλου που ακούνε. Στην Κοζάνη μέσω του ραδιοφόνο Αετό Κώστα Γκιόνι Επίγειο. Καλημέρα, Κουζάνη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κύπρος, Καλημέρα από το μέσο Artfm <coughs> του Νίκου του Αμάραντου. Κυρίε μου και κύριοι, καλημέρα σε όλου του φίλου που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού όπου και αν βρίσκονται. Ε, και ενώ σα λέω αυτά, μία από τι καλημέρε, εδώ μπροστά από τον Μπαλκόνι, ποιος ξέρει ποιο ξέρει ποιου ορόφου, μια τις καλημέρες εδω μπροστα απο τον μπαλκονι ρίχνει τα σκουπίδια μπροστά εδώ. Τόσο πολύ ωραία ξεκινάς τη μέρα σου Κατάλαβες Μεγάλε Φυσικά η κυρία είναι και ψηφοφόρος Θα είναι σίγουρα και μητέρα Δεν το συζητάω Και θα δίνει αγωγή στα παιδιά της Παρακαλώ Παρακαλώ Δεν οικούέστε Δεν οικούέστε Λοιμώ λε Μεγάλε Ναι αυτά σου λέω Λοιπόν η κυρία έριξε τα σκουπίδια, έκανε την καλή της πράξη και σήμερα Λοιπόν θα πάει μέσα τώρα να δώσει αγωγή στο παιδί της Να, να το μεγαλώσω Σωστά, ακριβώς μεγάλε Τι λέγαμε, α, λέγαμε για το ιερό Ιντερνέδιο Καλημέρα σε όλους τους φίλους λοιπόν που είναι συνδεδεμένοι Δεν μου λέτε ρε παιδιά έχω μια απορία Μήπως λέω μπορείτε να μου τη λύσετε Αν μπορεί κανένας 2681 για να δω, δουλεύει αυτός ο έρμος ο τηλέφωνος. Ναι, δουλεύει. 2-6-81-4060 λοιπον να μου λύσετε αυτή την απορία. Τώρα που τέλειωσαν τα ταραντζούμια με, με τις παρελάσεις και η εθνική τσιρνίασης στην οποία νιώσατε όλοι... Δεν μου λέτε. Ε, έχω παρατηρήσει τον Παπούλια τον πρόεδρο, την, ναι ακριβώς, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί βάζει το χέρι εδώ Βάζει το χέρι στη, στο μέρος της καρδιάς Γιατί το βάζει και Όταν περνάει σημαία Το βάζει τον περνάει Τι περνάει Και βάζει το, χι, βάζει το χέρι στην καρδιά Και σκύβει ελαφρώς Όχι όπως τους Γερμανούς Ελαφρώς Γιατί το κάνει Μήπως γνωρίζει κανένας Έλλην Έχω μεγάλη απορία ρε παιδιά. Σας παρακαλωλήστε τι μου Τι κρατάει ο Ναμπολέον Μάστα Μάστα Τι κρατάει ο Μου λέει ένας φίλος mm. Θυμάσαι μου λέει τη διαφήμιση Τι κρατάει ο Ναμπολέον Μάστα mm. Ναι τη θυμάμαι mm. Mm. Τι κρατάει δηλαδή ο Ναμπολέον Αυτό ο παππούλιας Μάστα Είναι και αυτό μια εξήγηση. Το. <ΣΥΟ> λοιπόν, Ελληνίδε, μου για να μην uh, σκάτε, λοιπόν, <ΣΣ> η... τα παιδιά που βοήθησαν πολύ την Ελλάδα, η Τρόικα δηλαδή, για να έρθει να συζητήσει την έξοδο από τα μνημόνια θέλει άμεσα μειώσεις μισθών και απολύσεις στο δημόσιο. Όλο ευχάριστες ειδήσεις. <laughs> ναι, ναι, κάθε μέρα, κάθε <laughs> θέλει Εκτός δηλαδή από τις άμεσες, άμεσα μειώσεις των μισθών και απολύσεις στο δημόσιο, θέλει επίσης και απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, όχι των ομαδικών εκτελέσεων, των ομαδικών απολύσεων. Και θέλει να απαγορευτούν και οι απεργίες Κατάλαβες? με το σύστημα της ανταπεργία των εργοδοτών δηλαδή έκανες απεργία εσύ να πούμε παράδειγμα λέμε τώρα ρε παιδί μου στη χαλιβουργία, στη γαλακτοκομεία τάδε θα κάνει και ο εργοδότης απεργία το Βερολίνο προσέξτε τι λέει η ίδιση, το Βερολίνο από τη μεριά του πιέζει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις άμεσα αν θέλει η Ελλάδα να έχει οικονομικό σύμμαχο τη Γερμανία όταν θα φύγει η Τρόικα και άλλα μεγάλη. άλλα και πίσω αγούρια Δηλαδή ε, με την Τρόικα μέχρι σήμερα Με μπουμπούκους, με δημοκρατία Με με με με Τώρα θα φύγει η Τρόικα και θα έχουμε ε, Οικονομικούς σημανές Οπότε σημα... σημα... σημα... ορίστε το Χαίρετε κυρία μου Στο καλό να πάτε καλή σας ημέρα Ό,τι επιθυμάτε Λοιπόν λες... Ελληνόπουλό μου Μπρος γκρεμός, λοιπόν και πίσω αγούρια; Αλλά στη μέση Η πλέργια ευτυχία της αναπτυγμένης Ελλάδας Στέκες εσύ πάνω στην, ανα... στην ευτυχία τώρα Στην αναπτυγμένη Ελλάδα Κυρία μου και κυρία μου Την αναπτυγμένη Ελλάδα Την οποία σου προσφέρει στο πιάτο ο... ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης ο αντιπολιτευτής και τα λιμπάν και τα λιμάν. εξάλλου τι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα στην οποία αναπτύσσονται τα πάντα πρέπει παιδί μου να πάρω για παράδειγμα να πούμε πότε ο πολιτισμός λέμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα ποιητέ, φιλόσοφοι πότε έγινε αυτό να πούμε στην πλέρια ευτυχία το χρυσούν αιώνα του Σαμαρέως του Περικλέου, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να ποιητέ, να φιλόσοφοι, να Ακρόπολη, να το ένα να το άλλο. Αυτό λοιπόν δεν το αποδεικνύει. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε καινούριου ποιητέ. Ο Γκίκα ο Χαρδουβέλερ, λοιπόν, είναι ποιητή. Προσέξτε τι ακριβώς μας λέει ο Χαρδουβέλερ. Παρακαλώ. Ναι, μάστα. Λοιπόν Άκου τώρα Ο Γκίκας λοιπόν ο Χαρδουβέλερ Ζώντας την πλέρια ευτυχία Και συμμετέχοντας Στην ε, δημιουργία αυτής της ευτυχία Ανάμεσα στις ανακοινώσεις Που έκανε Μετά τη συνάντηση με τον Σόιμπλε Το πήρε και ποιητικά Δεν το πήρε μόνο Το πήρε και ποιητικά Ακούστε τι έγραψε Βρισκόμαστε στα χαράματα, τι είπε μάλλον, ποιήμα, γήκα Χαρδουβέλερ. Βρισκόμαστε στα χαράματα μιας νέας εποχής. Κάποιοι βλέπουν πίσω τους τα χαράματα και όχι τον ήλιο που ανατέλει μπροστά τους. Παύση. Ποιήμα. Είναι πείμα του χαρδουβέλερ. Γιατί βρισκόμαστε στα χαράματα μιας νέας εποχής. Και κάποιοι βλέπουν πίσω του τα χαράματα και όχι τον ήλιο που ανατέλει μπροστά του. Είναι δηλαδή αυτό πολύ απλά δηλαδή. Είναι αυτό που σα έλεγα πριν: τον μπρο γκρεμό και πίσω αγκούρια. Πίσω ξέρω εγώ είναι τα αγκούρια, τα χαράματα και μπροστά είναι ο ήλιο. Ο γκρεμό κάτι τέτοιο δεν καταλάβει τον ποιητή. Δεν μπορεί να το καταλάβεις, τον καταλάβει τον ποιητή. Κυρία μου και κύριε μου, ο Χαρδουβέλερ και η παρέα του βρίσκεται στα χαράματα μια νέα εποχή. Βρίσκεται λοιπόν στα χαράματα Όχι ακριβώς βρίσκεται Ήδη Είμαστε στη νέα εποχή του Τέταρτου Ράιχ Ειδικά για την Ελλάδα Για την Ευρώπη προσωπικός Ποσός με ενδιαφέρει Δηλαδή α, Τι να σε ενδιαφέρει ας πούμε για την Ισπανία Όταν παράδειγμα το 80% Των ακτών της Κυριολεκτικά έχει τσιμεντοποιηθεί Εντάξει Τα θέλαν και οι Ισπάνοι Όπως τα θέλαν και οι λεγόμενοι Έλληνες εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην εποχή ακριβώς του Τέταρτου Ράιχ το οποίο έφεραν οι κυβερνώντες στην Ελλάδα με πρώτο βιολί αυτόν τον αλίστου μνήμης που τον κυνηγάνει οι αξίες από πίσω τώρα του τραβάν από το παντζάκι οι αξίες για τον Παπαντρέο σας μιλάω και βιώνουμε την εποχή του Τέταρτου Ράιχ βέβαια, βέβαια χωρίς να θέλουμε να γίνουμε προφήτες, διότι σας είπαμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης. Τα χειρότερα έπονται. Έρχονται πολύ άσχημα πράγματα. Μεις από εδώ δεν θέλουμε να στιάξουμε κανέναν. Απλά λέμε ότι κάποια στιγμή το Τέταρτο Ράιχ, πολύ απλά, θα κάνει αυτό που θα κάνει στο δημόσιο, θα κάνει αυτό που θα κάνει. Καλά, ιδιωτικός τομέας δεν υπάρχει πια, έτσι. Και αν υπάρξει, θα υπάρξει μεροκάματα πείνας και σκλαβιάς ε, για τους ε, μεγάλο όπως θα έχουμε πει. Οπότε, λοιπόν, αγαπητέ μου Γκίκα Χαρδουβέλερ, <κυρίζει> δεν βρισκόμαστε στα χαράματα μιας νέας εποχής. Ξεκίνησε το τέταρτο ο και είσαι ένας από τους γερμανοτσολιάδες, κοκουλοφόρους δοσίλογους, οι οποίοι συνέβαλαν για να σφαχτεί η μειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία δεν θα σκέψει το κεφάλι ποτέ διότι η πλειοψηφία το σκύψει yeah. Είσαι λοιπόν ένας από αυτούς τους Γερμανοτσολιάδες αγαπητέ μου Γκίκα Χαρδουβέλερ no Κυρίες μου και κύριοι το τι έρχεται φαίνεται από τα αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν μεταξύ τους Ο αυριανός πρωθυπουργός Τσίπρας συναντήθηκε με το Στουρνάρα Προσέξτε Πού είναι εκείνο το παιδί Που θα άλλαζε τον πλανήτη Τον κόσμο, την Ελλάδα, τα πάντα Λοιπόν Είναι αυτά που λέει Δεν τα λέει ο Σαμαράς Αυτή τη στιγμή Υποστηρίζει Η κυρία συνεχίζει να ρίχνει σκουπίδια Μάλιστα Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθούν Να πάνα να τις ρίξω καναμπινελίκη λέτε να βγω να τις ρίξω καναμπινελί Α, αυτό δεν πειράζει Α, Γιατί θα πούν άντε Βρίζεις την γυναίκα του αδύνατο φίλο Έμπειρας Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρας Πρέπει να δοθούν τώρα στις τράπεζες Και τα 11,5 δις ευρώ Που κράτησε η κυβέρνηση Σε περίπτωση κινδύνου νέας τραπεζικής κρίσης Βρε Αλέξ Διότι όπως υποστήριξε Πρέπει να εξυπηρετηθούν τα κόκκινα δάνεια των πολιτών και οι τράπεζες να ρίξουν νέα δάνεια για ανάπτυξη. Αποδέχτηκε, πραγματικά δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να επεραφευστεί κανέναν πολίτη που χρεοκόπησε εξαιτίας της φτιαχτής τραπεζικής κρίσης. Και βέβαια φυσικά δεν λέει τίποτα πια για κρατικοποίηση τραπεζών. Ο μόνος που έμεινε να το λέει αυτό απ' έξω, απ έξω είναι ο Λαφαζάνης. Εντάλαβες ε, ότι ο Χαρδουβέλλερ δεν σου λέει για χαράματα ότι το βιώνουμε το τέταρτο Ράιχ, έτσι. Το βιώνουμε. Ε, λέμε τώρα ακόμη είμαστε στην αρχή. Περίμενε. Διότι προς πρόσεξε με συμπεριγάλω. Ορίστε. Φέρετε. 24 δι. Ναι, ναι, ναι Σωστά, σωστά Μια χαρά το λέει εδώ ο φίλος τηλεακρότης Επί αλογοσκούφι τους είχαν δώσει 85 δι. Μετά επί... Ποιος ήταν τότε ο Παπαντρέου ή ο Καραμανής Τους δώσαν 24 δις Ας μας γυρίσουνε γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού Ας τα γυρίσουν στον ελληνικό λαό και ας πάρει τα 11 δις, αγαπητέ μου, όταν πρόκειται για λεφτά, όπως καταλαβαίνεις. Παρακαλώ. Magic, magic, magic, magic. Α, τώρα πια δεν το λέει αυτό. Α, σώστο. Σώστο. Σώστο. Παρα πολύ σωστά. Εδώ σημειώνει ένας φίλος. Δύο ερωτήματα λέει, είναι τα βασικά. Θα γίνει η Τράπεζα της Ελλάδος κρατική, πρώτον. Και δεύτερον, θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει χρήμα. Ε, να ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο του Χαρδοβέλλερ. Να το, το, το βάλω ποιητικά το θέμα. Δικαίωμα νομίζω ότι πρέπει να το διαγράψεις από το κεφάλι σου. Ο γόλις όχι εσύ μόνο, δεν με λέω μιλάω σε σένα. Δικαίωμα δεν έχει κανένα πια σε αυτή, σε αυτή τη ε, γεωγραφική περιοχή που αποκαλείται Ελλάδα. Παρακαλώ. Γι' αυτό το έβαλε το ερώτημα φαντάζομαι ο φίλος πριν Σημειώνει γιατί ο φίλος που τηλέφωνο τώρα λέει Ότι η τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει κανένα δικαίωμα Πάνω στις λεγόμενες ελληνικές τράπεζες Αυτό το λόγο είχαν και τα crash test που έγιναν προημερών Ναι, ναι, ναι. γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι ότι προηγούμενο φίλο το έβαλε το ερώτημα Διότι Ελληνάρα μου το δικαίωμα, το δικαίωμα πρέπει να το διαγράψεις πια από τον εγκέφαλό σου. Ο σκλάβος έχεις μόνο υποχρεώσεις και όχι μόνο εσύ που δεν συμφωνείς με τους χαρδουβέλερ, τους αμαροβενιζέλους, κουρέλιδες και αλλά και εσείς που συμφωνείτε με αυτούς και τους παλαμακίζετε, μην νομίζετε ότι έχετε δικαιώματα. Είστε... Δεν θα έλεγα ότι είστε σκλάβοι πολυτελείας διότι μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό ορίστε, έλα <σμήλοι> καλώς τον <σμήλοι> <σμήλοι> <σμήλοι> <σμήλοι> και... <σμήλοι> <σμήλοι> ναι Αφού έχετε δει τι ωραία είναι αυτό που μου σου Όχι αδερβέ. δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. κατά τη δική μου άποψη. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. εντάξει. Ναι. Κατεβάσαμε τα, βρακιά, ήδη, Όχι, τα κατεβάσαμε τα βραγιά, δεν χρειάζεται. Όχι, τα κατεβάσαμε Κάσε καλά, ένας φίλος εδώ Μιλάμε πραγματικά δηλαδή Μου είπε το ωριότερο ανέκδοτο τη τελευταίας ε, Πενταετίας Μου λέει Μπορεί να μην έχω κανένα δικαίωμα Μου λέει αλλά έχουμε δικαίωμα να τους πυροβολήσουμε Και όταν λέει θα έρθει η ώρα Θα ενωθούν όλοι οι Έλληνες Και όπως το 40 Αδερφέ θα... μου <Δελφέ> Είναι τελειωμένη η ιστορία Ποιοι Έλληνες να ενωθούν Ή των, 80... Ποιοι... των 100 τόσο κομμάτων των 100 τόσο κομμάτων που αυτή τη στιγμή ψάχνουνε βόλεψη συγκρίνησαν ε, καταστάσεις ε, οι οποίες είναι, δεν συγκρίνονται Στην εκείνη την εποχή το 40 υπήρξε ένα τσουνάμι πραγματικό το οποίο ε, ήταν το ΕΑΜ έτσι, στο οποίο πήγε στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο πήγανε όλος ο κόσμος το 95-97% του λαού Δεξιή, αριστερή, βασιλική, χοντρή, αδύνατη, μοντέλα, τα πάντα. Λοιπόν, πήγαν, άσχετα με το τι έγινε να πούμε. Λοιπόν, εδώ, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τι, εδώ βγήκε, σου λέω, βγήκε ο Παπαντρέα, τον καλούν οι αξίες, λέει. Στην Κρήτη βγήκε, ε, δεν έχει πέντε μέρες που τα έλεγε. Και τον παλαμακίσανε. Κάνει κόμμα ο κάθε πικραμένο. Δεν μιλάω για εκείνο το χαμένο, το, το, εκείνο το σφαχτάρι που βάλαμε πρωθυπουργό. Ο κάθε κραμένο. Κάνει κόμμα τώρα. Ο Λικούδης κάνει κόμμα. Ο Ποτάμι, ο Θεοδωράκης κάνει κόμμα. Ποιο να ενωθεί, αδερφέ. Μου. Το παράδειγμα, πέντε χρόνια, πέντε χρόνια τώρα τσαμπουνάω και λέω μια κουβέντα. Κάποιοι σου την ακούνε, ότι το σχέδιο Γιούγκο προχωράει. Είναι ακριβώ το σχέδιο Γιούγκο. Δεν αλλάζω άποψη. Την κατέθεσα από την αρχή και δεν αλλάζω. Ακριβώς έτσι γίνεται. Και εδώ θα γίνει χειρότερα. Εδώ θα γίνει χειρότερα. Εκεί τουλάχιστον τους τελειώσανε με μπόπε με πόλεμο κτλ. Εδώ σφάζουνε, σκοτώνουνε εν μέσω υποτιθέμενης ειρήνης και δεν κουνιέται φίλο, αδερφέ μου. Τους είδες τι έγινε στην τράπεζα από χτες το πρωί να πληρώσουν τον έμφυα. Είδες τι έγινε. Ορίστε. Βλέπετε. Τι θες, τι, δεν κατάλαβα τι θες να μου Καλά πλάκα μου κάνεις τώρα, δηλαδή, τι, ε, εκεί έμεινες εσύ. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα, τι, δηλαδή, τι, τι, τι, τι, τι, τι πρόβλημα έχεις με το ΕΑΜ, δηλαδή. We'll Για ποιον χώρος το ήταν το ΕΑΜ. Ποιανού χώρος ήταν το εάν Πες μου ρε αδερφές Βέβαια ναι, θα με τρελάνετε Ποιανού χώρος ήταν το εάν Ναι ναι Ποιανού χώρος ήταν το εάν Μπορείς να μου πεις Ναι ε, Λυπάμαι ε, Λυπάμαι ειλικρινά για τις γνώσεις σου Και για την ηλικία σου χαίρετε, χαίρετε χαίρετε χαίρετε Χαίρετε αδερφέ μου χαίρετε Αδερφέ μου θα το κλείσω το θέμα εδώ Είναι τουλάχιστον ανεγκέφαλο και τουλάχιστον ανιστόρητος όποιος χρεώνει το ΕΑΜ όπως ξεκίνησε στην αριστερά, στον κομμουνισμό ξέρω εγώ πω, σαν το Γεωργιάδη ας πούμε, τέτοιοι ανεγκέφαλοι χρεώνουν το ΕΑΜ θα σου φέρω, να σου φέρω, δεν τα έχω μαζί μου τώρα κατεβατώ ολόκληρο από βασιλικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο ΕΑΜ, μην ανοίξουμε τώρα τέτοια συζήτηση, δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ δεν είμαι Παρακαλώ. Καλημέρα. Τι να μην εξάπτω με μω του λέω τα ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι ναι θα σου πούνε, ξέρει τώρα μην με βάζει τώρα σε τέτοιες διαδικασίε Ρε αδερφέ μου και εσύ να πούμε τώρα. Πρέπει να είναι ανιστόριτος κάποιος δηλαδή Πρέπει να είναι μπιτ στον εγκέφανο, Να έχει τεράστιο κάλο Σαν το Γεωργιάδη τώρα για να κάθεται να λέει τέτοιε βλακίες Και να χρεώνει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Ελλάδας Δηλαδή Έλα ορίστε Έλα Μπάβο αυτό ναι Ναι ναι Έτσι πρέπει ρε φίλε δα, Που πούμε πες το ρε, Ναι, έτσι, σωστά, ναι, έτσι, ναι, ναι, έτσι, έτσι, σωστό, σωστό, σωστός, να σε καλά Να σε καλά ρε παλικάρι να πω Σημειώνει ένας φίλος εδώ, εντάξει ρε παιδιά, φύγαμε από το θέμα, πιαστήκαμε Δηλαδή καταλαβαίνεις τι, ε, καταλαβαίνεις τι κάνουμε αυτή τη στιγμή Καταλαβαίνεις, τι κάνουμε Λέει ένας φίλος εδώ να μεταφέρω και τη γνώμη του Ότι το ΕΑΜ δημιούργησε το μεγαλύτερο ε, εθελοντικό στρατό, βέβαια έχει δίκιο στην Ευρώπη και συμμετείχαν οι πάντε σε αυτό το στρατό. Του κατα, καταλαβαίνετε, ήταν αριστερό ο μάνος ο Χατζηδάκη, ήταν κομμουνιστή ή ο Σαράφη ήταν κομμουνιστή. Ρε πλάκα, μα κάνετε. Ρε βορίδιδε και γεωργιάδιδες από πούνε ξεπεταχτήκατε όλοι, Ρε. Και θέλετε, αυτοί ρε θα βγούνε να αντιμετωπίσουν του καινούριου Γερμανού. Καταλαβαίνει, μεγάλε, στο κεφάλι του μέσα τι έχουν. Αυτά τους είπαν 40 χρόνια οι Γερμανοτσολιάδες Λοιπόν Οι Γερμανοτσολιάδες τύπου Βορύδη και Γεωργιάδη Και μας λένε σήμερα αυτό που μας λένε Χαίρετε Πήρε καλό Και χαλάρωσε ρωσε μωρέ Άσε με το σύντρο Σε δαγκόσλο Σας ακούω Τι ελάσσο λάει Τι μου λέει τι να περιμένω, δεν πήρα κανέναν κύριε. Πάει, σάλταρε το τηλέφωνο. Κάτι έγινε. Πάει, πάει. Μας πλάκωσαν οι... Τέλος πάντων τώρα να πούμε Α στη δουλειά τώρα να πει Δε μας τρελάρω. Μην λε, λε, λε, λε, λε, λε της μιας μεριάς, πιας μιας μεριάς ρε, Έλεος, ε, ρε, ρε, παιδιά, έλεος. Έλεος που... και θα αναφωνήσω Για χιλιοστή φορά που πας ελληννάκι με τέτοιο καιρό. Πού πας Ελληνάκι με τέτοιο μυαλό Πού ακριβώς πας Λοιπόν δεν υπήρχε λέει Αμς της 29 Οκτωβρίου Μου είπε τώρα μου παι μεγάλη Μαγιά τώρα έλα με Με ρούμποσες σε μεγάλε Λοιπόν Τέλος πάντων Σημασία λοιπόν έχει Ότι κάτι τέτοιος βρίσκει ο Χαρδουβέλερ Τέτοια μυαλά Και τέτοιες ε, ιστορίες Βρίσκουν οι Χαρδουβέλερ Και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν και απαντώ τώρα στον προ-προ-προ-προ προ, προ, προ, προ προηγούμενο φίλο που λέει ότι κάποια στιγμή θα ενωθούν οι Έλληνες Πού να ενωθούνε ρε μεγάλε οι Έλληνες Εκείνοι τουλάχιστον τα βάλαν στην πάντα όλα και πήραν τα βουνά Τι κάναν και τι κάναν λοιπόν Ποιος να ενωθεί ρε αδέρφε Ποιος να ενωθεί πες μου Ποιος Ο βολεμένος αυτή τη στιγμή Αυτός που τρέχει και παλαμακίζει τις κουρουλιοκαταστάσεις για την πάρτι του, το καταλαβαίνει για την πάρτι του. Δηλαδή, αποδεδειγμένα εκείνη την εποχή οι γερμανοτσουλιάδε ήταν μια μειοψηφία η οποία ήταν με την κατάσταση. Σήμερα είναι η πλειοψηφία. Κατάλαβε. Αμολύσαν, γενοβολύσαν. Γίνανε Άκου λέει το εάμ να πούμε. Τέλο πάντων, τίποτα, λοιπόν, να μην μείνουμε σε αυτά, κυρία μου και κυρία μου, να μείνουμε. Στο ότι ο φίλος μας ο Αλέξης Καλός στον καναλάρχη Με τις τουλούμπες του Έμαθα χθες Με πήρε τηλέφωνο ο Ακροατής Μου στείλε mail και είπε ότι διαβάλλω τον καναλάρχη Επειδή λέει έτρωγε τουλούμπες Και εγώ είπα Είπα εγώ ότι έτρωγε τουλούμπες Ενώ έτρωγε ακτινίδια Κυρίες μου και κύριοι Σας βεβαιώνω ότι έτρωγε τουλούμπες Τουλούμπες σας, σας σας δείχνω του τουλούμπες Λοιπόν, είδατε? λοιπόν μου λες τώρα να μην μείνουμε τώρα σε αυτά τα πράγματα γιατί θα με δαγκάσω Έφτασε <laughs> η ώρα να με δαγκάσω Έστα, <laughs> λοιπόν, Έστα, Τι να πω μωρέ τώρα γιατί τσαμπουνάω και εγώ να πούμε τώρα πλάκα μου κάνει. Άκου τώρα ο άλλος με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι στις 28, 29 Οκτωβρίου δεν υπήρχε ΑΜ και ότι λέω μόνο τα καλά της μιας πλευράς γιατί το ΕΑΜ ήταν κουμμουνιστικό Λοιπόν, wow. σε παρακαλώ πολύ τώρα Σε παρακαλώ πολύ, που πας ρε Λιντάκη Δεν ως Λοιπόν, φύγαμε από το θέμα να γυρίσουμε Θα συνεχίσουμε μάλλον με το ΕΑΜ ΩΡΙ, ωρίστε Για ένα παχιόκ μεγάλε Φλούδας που είσαι ένα παχιόκ μεγάλε που Παχιόκ μας έσωσε από την πείνα Έλα, Έλα. Γεια σου ρε φλούδα. για Γεια σου Λοιπόν να, να θυμάσαι κάτι ότι το ΕΑΜ δεν μας έσωσε από την πείνα το βιτάμ μας έσωσε από την πείνα Λοιπόν και λίγδωσε το άντερό μας μεγάλε Παρακαλώ Έλα πες μου και σύντομα την σου τώρα να τελειώνουμε Έλα Ήταν σε κάνω ρε αφού Πες μου χάγε, πες μου τι θέλω μου πούσαι. Τι είπες ώρα, να αρχίσω να κάνω... Εσύ, να σου πω κάτι. Όχι, τι έπαθα. Όχι, τι έπαθα, να τραβήξω τα δυγιά μου. Παναγία μου, έλα, έλα. Παναγία μου, γλυκοφυλούσα φίλα με, γεια, γεια. Ωχ Παναγία μου, ξέρεις εσύ ότι δεν είμαι κακό παιδί, στείλε μου να φυλάκι να σωθώ δεν να κάνουμε ρε μεγάλε τώρα Να κάνουμε, τι να κάνουμε, ιστορία γραμμένη από τους γερμανοτσολιάδες νικητές Σε παρακαλώ πολύ μου, άσε με, μη μου βάζει τέτοια τώρα Άσε να τσουλήσει η εκπομπή, σε παρακαλώ, ναι ναι ναι ναι Έλα ρε Έλα ρε τηλεαχροατή Έλεος αμού Άσε με σε παρακαλώ κυρία μου και κυριέ μου Κύρι... Άκου μπορεί ρε να σου πω κάτι τώρα μου, Άστο τώρα το εαμ και το βιτάμνα μου Θα σου μεταφέρω κάτι τώρα Πρόσεξε Πρόσεξε γιατί δεν δίνεις σημασία Δίνεις εκεί που θέλεις σημασία Και έχεις μέσα αυτό το μίσος Το οποίο έχεις για κάποιο λόγο Έχεις τους λόγους σου ή γιατί εκεί φτάνει το μυαλό σου, να μην το ξεχνάμε αυτό Ο Μίχαλος, ως πρόεδρος των επιχειρηματιών Ελλάδας Στη χθεσινή συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος Προσέξτε, παρακαλώ Τάχτηκε υπέρ της αναθεώρησης Αλλά και η Βουλή, προσέξτε Να διαλύεται μόνο κατά την απώλεια της δεδηλωμένης Ή την παρέτηση της κυβέρνησης Προσέχεις η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας δεν πρέπει να επηρεάζει την κυβέρνηση που κυβερνά και το τραγικότερο όλων ο Μίχαλος ζητά υπέρ των επιχειρηματιών αναθεώρηση του συντάγματος έτσι ώστε να γίνουν παρεμβάσεις για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και επίσης για τη δασική μας νομοθεσία αυτά μπορείτε να πάτε ή είναι δικό σα ο Μίχαλος δεν ήταν στο... φαντάζομαι ότι οι πρόγονοι του Μίχαλου δεν θα ήταν στο ΕΑΜ 6 δεν είναι, αυτά όλα μπορείτε να του στείλετε μια ευχετήρια του Μίχαλου και όλων αυτών που κανονίζουν το Σύνταγμα, όλων αυτών που κάναν κουρέλι το Σύνταγμα όλων αυτών που κάνουν αυτές τις καταστάσεις και αφήστε το τώρα το ΕΑΜ, τι έγινε με το ΕΑΜ κάποια στιγμή θα μάθετε και τι έγινε με το ΕΑΜ λοιπόν, αυτά μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε σήμερα μέσω των κομμάτων σας, μέσω των ομάδων σας μέσω του, του αυτό που κουβαλάτε στον εγκέφαλο ξέρω εγώ, εγώ ρε μου να μπούμε ορίστε είσαι. <Τι> είσαι με το βιτάμες. ξέρω βρε <Τι> δεν με χαίζετε λίγο με τις μάπες με όλα αυτά τις καρακιόζητες να καρα καλά, καλά τώρα το πίνω τη χαμπάρει την οι ωρε με τελειώσα ρε ρε Ωρα τι έχω παθεί Βριστεί <Κι> ναι, ναι. <Κι> <Κι> ναι ναι Ναι ναι, ναι. <Κι> Άστα τα βιτάμ λοιπόν καλά λέει ο φίλος εδώ Ο Μίχαλος λοιπόν Ο οποίος είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Deutsche Telekom Δηλαδή του πρώην ελληνικού οτε εργάζεται για τα συμφέροντα των Γερμανών το καταλαβαίνεις ρε μεγάλε και θε, ο Μίχαλος αυτή τη στιγμή ο Deutsche Telekom λοιπόν θε, κάνει αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος για τα δάση και για το ένα και τα άλλο για τα συμφέροντα πιανού και μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν δάση να μιλήσουμε για την κουσουβίστα να μιλήσουμε για τους μελισουργούς τα πράγματα, τα άγνατα, τα δυο κεφαλοχώρια για ποια βουνά να μιλήσουμε και αφήστε το τώρα το ΕΑΜ Στο Μίχαλο έχετε να πείτε τίποτα μέσω των κομμάτων σας Που κάνει με το Κωνσταντόπουλο αναθεώρηση συντάγματος Και το κόβουν και το ράβουν στα μέτρα των Γερμανών Όχι ότι τους εμπόδισε το Σύνταγμα μέχρι σήμερα Να το κουρελιάψουν Και να το κάνουν ε, Χαρτί του αλέτας Αλλά τώρα τα κάνουν και επίσημα Και σου λένε να εγώ εδώ είμαι Ο Γκίκας ο Χαρδουβέλερ Ο Μίχαλος ο Γερμανο τους γερμανοτσολι... Οι Γερμανοτσολιάδες τότε, εκείνη την εποχή Ήταν κρυμμένοι Εκτός από τους επίσημους τον παππού, ας πούμε, του παπατέτιου Που ήταν και υπουργός του, του Γιοργάκη Λοιπόν Που πήρε, που φτιάξε τους λιγνίτες πάνω στη Τολεμαϊδα Τους πήρε από τους Γερμανούς Με υπογραφή του Λάκογλου Παρακαλώ Α, ελληνικό, ναι, ναι, ναι Σε Λάθος, λάθος Σωστά σωστά σωστά. Σωστά, σωστά σωστά σωστά Χρησιμοποιώ ακόμη το ελληνικό βλέπεις Εκποκεκτημένη ταχύτητα αδερφέ μου Τι να κάνω Κατάλαβες μεγάλε Και έρχεσαι τώρα Δες εδώ τι θα κάνεις Σου είπε το κόμμα σου τι γίνεται με το... Αλωνίζουν οι Μίχαλοι αυτή τη στιγμή αλωνίζουν, αλωνίζουν οι πάντες Οι δικαστές Προσέξτε Χαρακτήρισαν την κυβέρνηση Απολιταρχικού κράτου. Δεν ευθύνονται οι δικαστές για ό,τι έγινε Κάναν χτες πανδικαστική συγκέντρωση. Τι κάναν γι' αυτό οι δικαστές. Τι έκαναν. Ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να αντιδράσουν. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λόγω η, η, η νομική της χώρας. Λόγω επιστημοσύνης και όρκου στο Σύνταγμα. Λοιπόν, οι οποίοι το γνωρίζουν φίλο και φτερό. Τι κάνατε. Τώρα βρήκατε ότι... Είναι απολυταρχικού κράτου η κυβέρνηση, και μόλι ασχώσει τα καθυστερούμενα, θα ψηφίσετε πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατεία και ότι είναι οι νόμοι εντάξει. Ορίστε. <laughs> με το Μίχαλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανάλογα με το μισθό που και τα μπένιο που θα του δώσουν, θα είναι. Γιατί ρωτάει ένα φίλο, άμα θεωρηθεί το Σύνταγμα. Και το κάνει ο Μίχαλο και ο Γάλλο όπω θέλει με ποιον θα είναι. Έλα μου, ρε φίλε, δεν βλέπει τι έγινε. Δεν είδε τι έγινε. Μέτωπου του είναι, πώ είπε, ο, ο Φλούδα ο φλούδας που παίρνει τηλέφωνο. Ο σκληρό πυρήνα του κράτου. Τώρα θυμηθήκανε ότι είναι η κυβέρνηση απολυταρχικού κράτου και δεν, τον, δεν το θυμούνται όταν υποθυμάνουν τα παιδιά, όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πέθανε ο άνθρωπο ε, γιατί τον πέταξε όξο για το φακελάκι ο γιατρό. Λοιπόν, τότε δεν υπάρχει βρε, ορίστε Έλα πολύ. Όλα αυτά ήθελε να μου πει. Για το αυτό που είπαμε, ότι άμα του δώσουν τα φράγκα θα λένε ναι σε όλα, αμάνε, ρε, μου είχε πει στο ανέκδοτο, με τον άλλον που πήγε στο περίπτωτο. Λοιπόν και του λέει, Χάτσα πλούτου, είχα μάτσα, του μπει, Τι γουέτζι, Αλτσαβάτε, Τάμα, ο Και του λέει, Άλλα, τι είπε, ρε, Δώσε μια κουκακούλα, λέει, ρε, ήταν μετάφερα. Πε μου, τώρα τελειώνουμε. Λοιπόν, να, πήραν το αεροδρόμιο, λέει, Ο Λάτση το πήρε τζάπα, λέει, το αεροδρόμιο. Και. Όσο θα αγόρασαν λέει ένα οικόπεδο στο Βραχάτι Στην Κορυνθία Έλα, έλα Μα τι, τι ανακαλύψει κάνουμε Στην ελεύθερη χώρα που, έγινε Ελλάδα, που λέγεται Ελλάδα Το πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα Πήγαινε με το κόμμα σου Να αντιμετωπίσεις Την 112% αύξηση Στους λογαριασμού της ΔΕΗ εξαιτία των ανανιώσιμων πηγών Του Γιωργά του Παπανδρέα. Τι θυμόσαστε ή τις ξεχάσαστε Από το 2012 μέχρι σήμερα 112% αύξηση Λοιπόν Είμαστε μέσα στις 5 χώρες της Ενωμένης Σου Ευρώπης Με τα ακριβότερα τιμολόγια Για ένα κοινωνικό αγαθό Που το έχουν ανάγκη Άνθρωποι, άρρωστοι παιδιά Οικογένειες τα... Καταλαβαίνεις Πες μας τίποτε γι' αυτό λοιπόν Πήγαινε με το 112% ε, να, να τους αντιμετωπίσεις Πες λοιπόν τίποτε γι' αυτό Έχεις να μας πεις τίποτε γι' αυτό Το κόμμα σου να βγει εκεί να, να ουρλιάζει Να απομορρίσει Μπράβο, μπράβο, μπράβο Είσαι και εσύ μια μικρή παπαρίλα Λαγιά Με πήρε απ' τα μούτρα Ένας εδώ Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε θέση εργασίας, έχουμε κίνη, έχουμε τ' άλλο παιδί μου, δεν έχουμε κρίση Εξάλλου τι για 20.000 Δίνε... Ξέρω εγώ, όπως είπε και η Αλέκα, θα καθόμαστε να λέμε αυτές τις κουβέντες. Έτσι που λες μεγάλε, τη σύγκλιτο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για να μη συνδυάσει παίρνοντας απόφαση για την ιδιωτική αστυνόμευση του χώρου και κινδυνεύουν με πειθακτικές και ποινικές διώξεις. Είναι τελειωμένοι αυτοί τώρα, έτσι. Διότι έχουμε τον Μπρίτανη, τον Φορτσάκη. Oh. Θέλεις να σου πω ότι η δουλειά έκανε ο Φορτσάκης το 1999-1991 για να δεις ότι κανένα παιδί δεν πάει χαμένο με όλες τις καταστάσεις. Oh. Ο Φορτσάκης διατέλεσε ειδικός σύμβουλο του Μητσοτάκη το 1999-1991. Oh. Όπως βλέπεις το σύστημα τα παιδιά του δεν τα κλωτσάει. Oh. Δεν έχει το σύστημα, δεν έχει χρώμα. Oh. Το σύστημα είναι ένα. Είναι ένα μαύρο, κατάμαυρο και σου μέσα ε, μπλε και πράσινους και κίτρινους και κόκκινους και ροζ κόκκους Ο Φορτσάκης λοιπόν το 90-91 Ο Φορτσάκης δεν ξέρει τι θα πει με ροκάματος στη ζωή του Στο δημόσιο ήταν Ήταν και σύμβουλος του μιτσοτάκη, του Πρωθυπουργού μιτσοτάκη. Ορίστε Έκλεισε ο τηλέφωνος Τώρα όσο για τον ιό μιτσοτάκουλα που μας έβγαλε 5.260 υπαλλήλου, οι οποίοι έβγαλαν 1.5 από το 210 μέχρι σήμερα, θα θέλαμε πρώτα, πριν μα δώσει τη λίστα αυτών των δημοσίων υπαλλήλων, να μα δώσει τη λίστα Λαγκάρντ. Α του αυτού του δημόσιου υπαλλήλους να του δούμε σε δεύτερη φάση. Προηγείται η λίστα Λαγκάρντ. Λοιπόν, ή φτάνουν, γίνεται καμιά αναταραχή, βγάζουμε λοιπόν 5.260 δημόσιου υπαλλήλους ότι έβγαλαν 1,5 δι. Και λες και δεν ξέρουμε ποιοι κατοικοϊδρεύουν, και Α, εδώ πάρε, εδώ στην Κοζάνη που ζούμε, α πούμε, Κώστα. Εδώ στην Κοζάνη που ζούμε. Δεν ξέρουμε ποιοι πήγαν τα λεφτά στο εξωτερικό Δεν έχουμε μάτια να δούμε Πόσο ξεβράκοντος ο χτεσινός Έχει πολύ κατοικία Για την Κοζάνη μιλάω, δεν μιλάω για εδώ Εντάξει, λοιπόν Λοιπόν και ήρθε ο Μητσοτάκουλας τώρα να μας δώσει 5.260 δημόσιου υπάλλους για... Με 1.5 δις Αλλά δεν μας δίνει τη λίστα Λαγκάρτ Δώσε μας τη λίστα Λαγκάρτ Και ας έρετε τα κόλπασο να πω με Μητσοτάκουλα Ε Μ Είμα, ε, φίλοι μου δημόσιοι υπάλληλοι όπως καταλάβατε χθε θα υπάρχουν δύο κοινωνικέ τάξεις στο δημόσιο Θα υπάρχουν οι παλιοί και οι καινούργοι Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος αποφάσαν ότι οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα προσλαμβάνονται Θα παίρνουν μισθό μικρότερο από την παλιά φουρνιά Και βέβαια δεν θα μονιμοποιούνται αντίθετα με τους παλιούς που δεν του κουνάει τίποτε Οπότε λοιπόν μεγάλε, παρακαλώ Καλώς τον το παιδί μου Γεια ρεμο, bravo. Μπράβο. Μπράβο Ρε καπεντάνιο τι κάνει, γιαγιά yeah, εχούλα yeah, cool, ρε, είναι καλά, Δώσε φιλιά και χαιρετισμούς Μου λέει ο καπεντάνιος, ε, η Λιθουανή λέει Υπουργό, θέλει να ψηφιστεί ένα νόμος στην ΕΟΚ Στην ΕΟΚ, ναι πες την όπως θέλεις, να κάνουν ευθανασία λέει στους φτωχού Και να, να, να κάνουν ευθανασία στους φτωχούς να ζήσουν οι πλούσιοι, να σου πω κάτι φίλε κάνουν... Αν πεθάνουν αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει μεσαία τάξη, τι θα κάνουν οι πλούσιοι μεταξύ του, Τι θα καταναλώσουν, Δεν καταλαβαίνετε, Δεν ξέρω πώ Τι ακριβώ θέλει η κυρία τη Λιθουανία. Λοιπόν, μεγάλε, εδώ τώρα σου λέω το... Δύο κοινωνικέ τάξει λοιπόν έχουμε στο δημόσιο. Με του καινούριου οι οποίοι θα είναι, καταλαβαίνει, η πλέμπα και οι παλιοί είναι ακούνητοι. Αγαλματάκια, ακούνητα, Γέλαστα μίλητα Λοιπόν! Στην Ιταλία έχουμε πολιτικές διαστάσεις για το άγριο ξύλο που έφαγαν οι χαλιβουργοί όξου από τη γερμανική πρεσβεία. Ε, λοιπόν, μια χαρά. Προσέξτε, παρακαλώ, πάρα πολύ. Μια είδηση για την οποία δεν θα ενδιαφερθεί κανένας πατριώτης. Το Ίκα, το ίκα έστειλε σε άνεργο 50χρονο οικοδόμο στην Πάτρα ειδοποιητήριο κατάσχεσης κινητών και ακινήτων για ένα χρέος που είχε πριν 26 χρόνια. Και το χρέος αυτό με τις προσαυξήσει μέσα σε 26 χρόνια έφτασε 290 ευρώ. Κατάλαβες, πρόκειται για οφειλή που δεν είχε πληρωθεί όταν ο οικοδόμος σχεδόν πριν τρει δεκαετίε είχε μια προσωπική επιχείρηση. δηλαδή Καταλαβαίνεις μεγάλε, και του στείλαν για 290 ευρώ... Ειδοποιητήριο κατάσκησης κινητών και ακινήτων Εδώ λοιπόν δεν φταίει κανένα δημόσιο Εδώ φταίνε τα μυαλά που λειτουργούν Φταίει η εποδός του κάθε άχρηστού του κάθε άχρηστού Αυτά λέει ου νόμους Α, ο νόμους Εδώ είναι η υπηρεσία, Αυτά λέει ου νόμους Λοιπόν μεγάλε Αυτά Τα ωραία συμβαίνουν τι έγινε ο παιδί μου, σώθηκε μισή δυτική Ελλάδα από την πετρελοπηγή στον Πατραϊκό σύμφωνα με τον Υπουργό Μανιάτη έλα ρε Μανιάτη Βουργάρα χίλιες θέσεις άμεσης και έμεσης εργασίας θα ανοίξουν ενώ τα ετήσια έξοδο τις, τα ετήσια έσοδα της τοπικής κοινωνίας θα ανέρθουν στα 150 εκατομμύρια ευρώ φάτε πείτε οραδέρφια το είπω Μανιάτης διότι εσύ τα ταλαιπωρέ μου αχ Χριστέ Βρισκόμαστε στα χαράματα μιας νέας εποχής. Κάποιοι βλέπουν πίσω τους τα χαράματα και όχι τον ήλιο. Κάποιοι βλέπουν πίσω τους τα χαράματα και όχι τον ήλιο. Πα! Πα! Πα! Πα! Δηλαδή μιλάμε μεγάλε. Δεν μπορείς να, τρε... να μην αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να μην αφιερώσεις τον γκίκα, τον καρδουβέλερ, τον ποιητή το εξής. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά. Με το πιωτό της με κερνά. Εβίδα μου. Ποτάδι πίνω για πιοτό, πο πο πο πο, πο πο πο. Δεύτερη λύση μου κρατώ, πο πο πο πο, πο πο πο, Και το μυαλό μου είναι θολό, πο πο πο πο, πο πο. Παρακαλώ! Ορίστε! Ρε Κωστάκη Έλα Έλα Λοιπόν δεν είναι όνειρο Είναι ποίημα του γκίκα του Χαρδουβέλερ Λοιπόν έλα λέ, τι μου λες τώρα Σου λέω Έχουμε λαλήσει ομαδικό, Λοιπόν Τι άλλο έχουμε για να τελειώσουμε Α Χθες Είχαμε πει παλιότερα Ότι σε κοινωνίες σαν τη δική μας Εξεφτυλισμένες δηλαδή και πάσχουσες Ακμάζουν τρία πράγματα η πορνεία, τα ναρκωτικά και ο τζόγος Φαντάζομαι ότι θα είδατε τι έγινε χθες Με το jackpot, Όπου σας φτιάξαν κι άλλο jackpot Τώρα με 14 εκατομμύρια ευρώ Και θα αναφωνήσουμε στην Αρτινή Κουσιάτι να κερδίσετε Και καταλαβαίνετε Τι ακριβώς θα κερδίσετε έτσι ε? Από τα τρία Καταλαβαίνετε τι ακριβώς θα κερδίσετε Τελειώνοντας λοιπόν Για να μην σας δυσαρεστήσουμε Ορίστε. Φιέρε, φιέρε, να τώρα. Έγινε, να σε καλά. Να καλά. Λοιπόν, που να και που δεν ότι είχε Απαντάζομαι τώρα να μην πας να... Και καλά είμαι άνθρωπος, δεν τα τρώω καραμέλες καλύτερα Τελειώνοντας λοιπόν Θα ακούσουμε ένα τραγούδι Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας Και ειδικά στον Κώστα, στην Κοζάνη Γεια σου ρε Κωστάκη Για ελάτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί και να γυρίσουμε να κλείσουμε Και έρχεται η ώρα, Η δικιά μου Αυτή που σαν που κάμισο Ταιριάζει Με τη μελά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 και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου αυτή που σαν που κάμισο ταιριάζει με τη μελαγχόλια στην καρδιά μου, βραδιάζει. Μια μουσική απάντηση στο Χαρδουβέλερ, ο οποίο δεν βλέπει τα χαράματα. Λοιπόν, κυρίε μου και κύριοι, όχι κυρίε μου και κύριοι, τέλο για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέτια του καναλάρχου, ο οποίο βάφτισε την τουλούμπα ακτινίδιο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εμεί σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την υπομονή σα, για τι παρατηρήσει σα, για τη ωραία ωραίε διαφωνίε που έχουμε. Μια χαρά ωραία είναι και ευχόμεθα να είσαστε. Πολύ καλά πάντως. Γεια και χαρά σας. Πέντε FM Στερεό.